Στίχιο 8-15 Η καρπή τη ελεημοσύνη. 8. Είναι δε δυνατός ο Θεός να σα δώσει περάφθωνων κάθε χάριν, και την χάριν του τέστην τη προθυμίας στο να εισφέρετε γενναίο, και την χάριν των υλικών αγαθών, ώστε να έχετε πάντοτε ει όλο από τον εαυτό σα κάθε επάρκεια και να πράτετε με το παραπάνω κάθε έργο αγαθών. 9. Και έτσι να γίνει και μεσά σύμφωνα με εκείνο που λέγει η γραφή. Εμίρασεν άφθονα, έδωκε εις στου πτωχούς, ή εκ των αγαθοεριών αρετήν του μένει διαπαντός. 10. Ο Θεός δε ο οποίος χορηγεί άφθονον σπόρον σε εκείνον που σπέρνει, και άρτον διανατρώγομεν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει τα υλικά αγαθά σα και να αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ένδεκα ώστε να γίνεστε πλούσιοι εις κάθε τι, εις κάθε είδο γενναιοδωρίας, η οποία διαμέσου ημών των Αποστόλων που μεταφέρομεν τα συνεισφορά σα συντελεί στο να αναπέμπονται ευχαριστίες των Θεών. 12. Διότι η διακονία τη αγαθοεργού και ιεράς αυτής υπηρεσίας, όχι μόνο προφθάνει με το παραπάνω τας ανάγκας των χριστιανών, αλλά και δημιουργεί πλήμεραν ευχαριστίων προς τον Θεόν. Δεκατρία. Και τούτο, διότι οι ευεργετούμενοι από εσά λαμβάνουν πείραν με την διακονία αυτήν τη ελεημοσύνης σα περί του ποιοι είστε, και δοξάζουν τον Θεόν για την υποταγή στην ομολογία τη πίστεώς σας ει το Ευαγγέλιο του Χριστού, και για την γενναιοδορία που δεικνύεται με τη συμμετοχή ει τα ανάγκα τόσο τα ειδικά των όσων και όλων εν γέννη Χριστιανών. 14. Και αυτοί με προσευχή και δέση προ τον Θεό. Σας ποθούν πολύ για την υπερβολική αυτήν χάρη που σας έδωκεν ο Θεός 15. Ευχαριστία δε οφείλετε εις τον Θεόν διέ τη δωρεάν Του τη οποίας το μέγεθος δεν είναι δυνατόν με λόγους να εκφραστεί